πρέπει να καταδικάζεται στην οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και η ψυχολογική βία. Είναι ο Άρης Πηγιωτόπουλος, ο οποίος καταδικάζει και την ψυχολογική βία, βεβαίως και τις άλλες βίες. Εννοείται, όπως όλοι όσοι βγαίνουν και κατέχουν δημόσιο αξίωμα, καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, εννοώντας βέβαια τη βία που μπορεί να εκτοξευθεί ή να στραφεί εναντίον τους. Το καταλάβει, εντάξει, κατανοητό, ο φόβος με όλα αυτά που έχουν κάνει. Υπάρχει πάντα στα λόγια τους και στο ύφος τους. Αλλά εδώ ακούσαμε να καταδικάζει και την ψυχολογική βία. Να θυμίσουμε ότι όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση αυτή η προηγούμενη με την ψήφο και του Άρης Πιλαιοτόπουλου και των υπολείπων είναι καραμπινάτη βία. Αλλά αν θέλετε, για να συνονοηθούμε, να πούμε ότι είναι και ψυχολογική βία. Άρα ο Άρης Πιλαιοτόπουλος καταδίκασε εμέσως και αμέσως και τον εαυτό του. Η θα πολιτική θα αυτοδικία μια, είναι εξαιρε Αύριο, στο όνομα της αδικίας της ανεργίας θα δεχθείς τον επρισμό της τράπεζας. <Στονιεργίες> <Στονιεργίες> Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουνε συστές συμπεριφορές μέσα αυτές απο τις οποίες μπορεις να διεκδικήσεις το δίκιο σου, Μάλιστα. να υπερσπιστείς τα δικαιώματά σου. Προφανώς υπάρχουν δικαιίες, προφανώς θίγονται σε ανθρώπινες, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι κατά απταórias στόχες, αλλά είδατε ότι όλοι κατά απταórias στόχες, ή όλοι οι δικιμένοι σκοτώνονται περιπολούν, ή, ή ασκούν βία, ή βένουν σε δημοκρατικές οργάνωση για διεκδικήσουν το δίκιο να καταδικάζεται στην οπιαδή μορφή, ακόμα και η Τώρα δεν θα θες να με αυτόν όιτε ερωτήματα. Αυτή τη φράση τη λέμε πάντα σε αυτή τη ώρα, τη λένε δηλαδή ότι η βία πρέπει να καταδικάζετε από όπου κι αν προέρχετε κι Πριν 15 χρόνια υπήρχε μια δεδομένη οικονομική κατάσταση. Και λέγαμε αυτή τη φράση. Τώρα έχουμε μια άλλη οικονομική κατάσταση εξανθλήωσης για μεγάλο μέρος του πληθισμού κι σιγά-σιγά έρχεται για όλους, όπως για πολλούς, απ'esperitos, όπως καταλαβαίνουμε, όχι σζούμε πρακτικά Εμ έτσι έχει γίνει στην ιστορία; Έτσι περιμένουμε να γίνει εδώ; Έτσι νομίζουμε ότι με τις απιλές της δημοκρατία και τις διοξίες θα γίνει κι εδώ; Μπορεί ποτέ να ληφθεί η αντίδραση του κόσμου μάλιστα όταν έχει να κάνει με τη ζωή του; Βλέπετε ότι κάνει τα πάντα; Τιώς πυροδοτεί τελικά τη βία; Τη βία αυτός που παίνει την πέτρα και πετάει δεν ξέρω god τι άλλο κάνει; Ή αυτός που αναγκάζει και βάζει την πέτρα στο χέρι του αδικημένου, του απολιμένου, του εργάτη, του ϊπαλίλου; του μαγαζάτορα, ίσως και ακόμη και του βιομήχανου, γιατί όπως ξέρετε έχει αγγίξει πάρα πολλά ωραία ερωτήματα, ωραία θέματα, τα συζητάμε. Έχουν δοθεί απαντήσεις κάποτε στην ανθρωπότητα. Εμείς εδώ παραμένουμε ο καθένας στουρθοκαμιλίζοντας, νομίζοντας, κυρίως όλοι αυτοί οι πολιτικοί που βγαίνουν στα παράθυρα, νομίζοντας ότι κάτι θα καταφέρουν προειδοποιώντας με τον τρόπο που προειδοποιούν τους πάρα πάρα πολλούς. Μια ακροάτρια, θα την ακούσουμε τώρα, προειδοποίησε χτες και όθησε σε βία. Κάνω μια έκκληση... Ως θεσκολέα εντε εconomicae, κε ογώς dia pedi energia, κε mia enífi 3, 3 pedi ko energia. Avti pou aftoktonon ena kanou kurágio na min aftoktonison, na vgoustos dromos ke ia energei ke emis i chamelomisti tou ikaimi, ime 76 chronor kemiso. Na vgoustos dromos dia martyromen, den pai allo i junta e teskri segre demite te, afto to prama den prepe na perasei. Ke Το μπεστούλι που είμαι κι εγώ, όλοι στους δράμους. Δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε μια παραποιημένη δημοκρατία. Την την ακούσαμε, δεν έχουμε δημοκρατία, λέει ο χουντομητροπολίτης Ανβρόσιος Καλαβρύτων και από ποια περιοχή και μητροπολίτη έχουν. Ο Ανβρόσιος λοιπόν λέει δεν έχουμε δημοκρατία, αυτά είναι ηχητικά αποσπάσματα από την... Εκίδεια χθες του στρατιγού Dertili στο πρώτοne corteafio episan ki pistolias de tus ekhunevria akoma etsi nafta simvenuste centro tis Athinas sine sinithisto fenomeno me tin astinomia girotrigiro na paerson ke kaipios pistolias alimonu den ida ke bucallia biras na ine to so enocha pistolias itanes sferes kanonikes ta tus vrio mosia astinomi e eti xaerete i nomimoti to posichpio dendias edo ke Ο Αμβρόσιος λοιπόν, μητροπολίτης, τον λένε και Άγιο, αν είναι δυνατόν. Και Άγιος λοιπόν και σεβασμιότατος, γιατί εμπνέει και σεβασμό, για τον στρατηγό Ντερτιλή. Δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε μια παραποιημένη δημοκρατία, που μπορεί όλοι οι να λένε τα αίσθηματά τους. Αλλά όσοι είναι Έλληνες είναι από διοπομπέι. Αυτό είναι το πρόβλημα της μας. Gender, gender, Αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Στρατηγέ μου, ήρθα εδώ για να σου πω μόνο μια κουβέντα. Σε θαύμασα όταν ήρθα στη φυλακή και μιλήσαμε μαζί. Τα προβλήματα της χώρας είναι και άλλα και της εποχής. Η πείνα καταρχήν επιβίωση και μετά είναι και αυτά που λέει ο Μητροπολίτης για τον Τερτιλή όλα αυτά. Πολλοί δεν γνωρίζουμε... Γνωρίζουμε, πολλοί δεν γνωρίζετε ή δεν θυμόμαστε, δεν θυμόσαστε τι ακριβώς ήταν ο στρατηγός Δερτιλής για τον οποίο είπα αυτά τα πολύ καλά λόγια ο Άγιος, ο Μητροπολίτης, ο Χριστιανός Ορθόδοξος, ο Αμβρόσιος πολλά έχουν υποθεί, στράφηκε κατά του πολιτεύματος το πρώτο το απλό, εκεί, για να τιμήσουν τη μνήμη ενός ανθρώπου που στράφηκε κατά Την επομένη των γεγονότων του Πολυτεχνείου το 1973 ο Ταγματάρις τότε βρισκόταν με το υπηρεσιακό του τζίπ έξω εκεί από το χώρο. Κάποια στιγμή βλέπουν ένα νέο ο οποίος είχε μαλλιά, μακριά μαλλιά. Mm. Σηκώνει ήταν αδίκημα αυτό ναι όντως για την εποχή. Ε, τον κυνήγησαν κάποια αστυνόμη τους ξέφυγε και σηκώνει το όπλο και σκοτώνει τον Μιχάλη Μυρογιάννη εν ψυχρό. Ένα χρόνο μετά, στην δίκη, ο οδηγός του Ντερτιλή, Αντώνης Αγριτέλης, 21 ετών τότε, έχει πει κατά λέξη στο δικαστήριο. Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο. Μετά το φόνο, ο Ντερτιλής σαν να μην συνέβαινε τίποτα στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη μου είπε «Με παραδέχεσαι ρε, 45 χρονών άνθρωπος με τη μία στο κεφάλι». Καμάρωνο κιόλας. Για το περιστατικό υπάρχει και μαρτυρία του Μίμη φόρου, Σε ζήγο συνδρόφους τη Σοφία Vebbo, τα έχει περιγράψει σε κατάθεση και αναφέρει: "Ο μήνυμα τرائیφόρος τον ξέρουμε όλους στη θητής. Περίπουan 2:15 της Κυριακής 18η 11/73 βρισκόμουν στο μπαλκόνι του σπιτιού μου απ' το Pseudo Patisíon και αντιλήφθην έναν νεαρό άνδρα ύψους περίπου 1.80 με μακριά μαλλιά, να κατερχητε την οδό Sturnari ίσως και διαφόρος. Καθώς είχε φτάσει στο μέσο της διασταυρώσεως τον Εγώ δεν άκουσα συνεχίζω με Μίμης Τραιφόρος αλλά το συμπεριέναno dioxide τον είδα να επιταχίνει το βίμα του και στο 3ο 4ο βίματισμό του άκουσα δύο πυροβολισμούς Εκτονιστέρο έμαθα ότι ο ανώτερο αποβιώσας ονομάζεται ο Μυρογιάννης iostirorum ο οποίος πήγε να επισκεφτεί τον βατέρα του Σκάπιαν Πολυκατικέαν επιτισόδου 3 Σεπτεμβρίου aftón lipón που σκοτώσε Ανετίος ένας που δεν είχε καμία σχέση τα γεγονότα Τον δοξάσανε χθες αυτοί που τον δοξάσανε οι υμνητές και κυρίως ο Μητροπολίτης που είχε να πει και καλά λόγια μάλιστα τον παρομοίωσε και με ήρωα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν γενναίο άκροπο, έναν ήρωα. Έναν που θα αποτελεί πρότυπο γενναιών. Θάρρος του, τόλμη ένα η αφοβία του σαλάδου. Έναν Έλληνα που υπηρέτησε την Ελλάδα και τα Ιραϊκά της ελευθερίας ο θάμπατε δε πρότο ποgetJSON Ά αυτά λοιπόν συνέβησαν θές είναι με τα παράλογα βάλτε το θέλτε που συμβάνουν στις μέρες μας όταν αντιμετωπίζουμε έτσι κι αλλώς δεν υπάρχει περίπτωση na min συν βh δεν υπάρχει περίπτωση Μήνυμα, το μισώτε ήθεσε αλονίκης διδακτικό δικητικό προσωπικό κι φυτιτές μεταφέρετε στις σέρες το μικρότε ή τον σερόν Πρώτον, τον σχεδιαστή στη Ιαννίδη. Δεύτερον, τους πολιτικούς συγγενείς της δυναστίας Καραμαλή. Τρίτον, ερωτήματα. Πασχάλης υπογράφει. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά είναι καλό αυτό που γίνεται. Το είπε ο στο Δελτίο, ότι καλά κάνει το Υπουργείο και μικραίνει, κόβειται ή πανεπιστήμια, μεταφέρει πανεπιστήμια, κλείνει τμήματα. Να πάμε λίγο στο ανθρώπινο δράμα, στο ανθρώπινο δράμα του Υ περιέγραψε στη Βουλή τι ακριβώς συνέβη και είναι η αλήθεια όπως είπε ο ίδιος με την ε, επίθεση επίθεση του, των μελών στελεχών του πάμε προχθές το πρωί χθες το πρωί ξαφνικά μπήκαν στο Υπουργείο 35 άτομα, πέρασαν σκάλες ανέβηκαν, οργανώθηκαν στον 7ο όροφο και ξαφνικά, και ξαφνικά έγινε επίθεση κακάν κακάν και έγινε επίθεση κακάν, κακάν. το γραφείο μου βένοντας μέσα παραβιάζοντας τα πάντα βήκαν μέσα ανατρέποντας τα πάντα <σομίως> Τιπότα στις αστνομική μου φυλαρά σπράγνοντας τις σκοπέλες του γραφείου μου και αναποδογυρίζοντας και σπάζοντας τη δημοσία περιουσία Εδώ έχει δίκιο, δημόσια περιουσία είναι ο καλόγερος αν είδατε, δύο καρέγκλες γραφείου και κάτι ντοσχέ τα οποία είχαν αναποδογηθεί, αυτά δεν είχαν καταστραφεί, η πόρτα, το νοβοπάν, που το πάμε αυτό. Έτσι όπως θα φέρει αυτή η κυβέρνηση μαζί με τις προηγούμενες, τελικά δημόσια περιουσία θα είναι μόνο αυτά. Γιατί τα υπόλοιπα έχουν πάρει τους γνωστούς δρόμους προς ξεπούλημα, ούτε και εκεί τα καταφέρνουν τέλος πάτων. Ε μάθαμε από τον κύριο Βρούτσι ότι spróktikan ke i astinomiki. I frourá lei astinomiki mou frourá den íche me extimísto pothetithia stin omia giaftom, oti ta melistelechi tou PMS spróksan ke tous astinomikous i opí panta oploforounen en kenourgia stichia ta opírthan sto forsis dimosiótas ke eine epithesi, eine se pragmatiká poliásima taráktike ke den ine kalés meres, kalés epochés na tarazete nas ipurgós ergasías yetí echome apetísis ap to Της εργασίας τα αντιμετωπίζει πάρα πάρα πολύ καλά, σε ύψη ρεκόρ, σχεδόν παγκοσμίως πια. Η ανεργία μαζί με την Ισπανία μην το ξεχνάμε. Αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να μου κόψουν είναι τα όνειρα που κάνω. Θέλω να μαζέψω κάποια χρήματα για να κάνω κάποιο όνειρο Για να τα μαζέψω, να τα δώσω σε αυτούς Στην εφορία που τους κοστάω το 11, το 12 Θα τους κοστάω και το 13 Δεν τους τα δίνω Είναι το όνειρό μου Δεν θα μου κόψουν τα όνειρα Μην κόψετε και εσείς αυτό που κάνετε Κύριε Κύριε Γεωργιάδη, there, no, κύριε Γεωργιάδη, τα είπατε, είναι τα ξαναείπατε, εντάξει, Πρόεδρε. εντάξει Πρόεδρε. κύριε Γεωργιάδη, Πρόεδρε. δεν είναι εδώ τηλεόραση Πρόεδρε. όμως, Πρόεδρε. εδώ είναι Βουλή. Του τα έχουν πει έτσι, του τα έχουν στη Βουλή η αντιπρόεδρος κυρία Κόλλη ανεξάρτητους έλνες η οποία για να τον یرهμήσι γιατί κάνειshow άλλο σας από κάτω ταχη περιδεύψει πια με τις καλλιόσες κικλοφορίες συνεχώς κανάγια βενη βγείνει στο studio tú lei den είναι εδώ τη λεώρα σε ωρειάτακα εκεί στα πρακτικά του προεδρίου δεν είναι εδώ τη εδώ είναι βουλή και εκεί όμως είναι τη αλλά οι cameras είναι στραμμένες προς συγκρημμένοι κατέβη tin σια είναι στους δρόμους κάτι ψילו τζατζαρισμάτα Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, μας έκαψε η μύτη, μας τα, τα μάτια, για, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Τροπή τους. <laughs> Είναι ντροπή, γιατί οι αγρότες αναγραύψουν. Εμείς όποια ώρα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε τα δαχτές στη δική δεν τα βάζουμε. Μη μας προκαλούν. Πολλοί αγρότες ψάχνουν και λένε, ότι θα φέρουν τα ψυχαστικά εδώ, μη τα δηλητήρια. Να μην κάνουμε αντιπαράθυση. Έχουμε σκοπό ούτε να συγκρουστούμε, ούτε να χτυπηθούμε. Η κυβέρνηση δυστυχώς χρησιμοποιεί βία. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε βία. Αυτά από τα μπλόκα υπάρχουν και πολλά και μπλουτίζονται όπως ακούσατε και στις ειδήσεις. Είναι άλλο ένα μέτωπο διεκδίκησης αυτονόητων πραγμάτων. Μάλιστα ειδικά για τους αγρότες οι αναγνωρίζουν από το πολιτικό σκηνικό, το τόξο, το συνταγματικό, ότι έχουν πολλές δίκαια αιτήματα και αυτή τη φορά όλα μόνο το αναγνωρίζουν και κάνουν τίποτα περισσότερο διότι πάντε οι επιλογές τους είναι διαφορετικές. Διμιλάω για τους που λένε που έχουνக்கே σταχέριο της ενεξουσίας και μπορούν να λάξουν 5 πράγματα. Δεν είναι ηληοφρένια, όπως κάθε μέρα βέβαιος, 211 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνουμε στη diefnisstudiopapakyrialefm.gr. Αποκινιτό αν θέλουμε να στείλουμε minima γραφμερεία, πούμε. Και μετά apostolico 54 εκατό ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχοm και ο Κύρος Τρunăρας μας κατατόπισε σκεπτικά με τους νέους φόρους ακίνητον που θα έρθουνε για τους οποίους ακόμη κιες τελείη της Ν. δημοκρατίας διαμαρτυρόντι και λένε τι μιλάμε για δειμεψι το εικοκυριακός Μτζοτάκης στη βουλή ακόμη κι ο Βορίδης κினόβλεπτικοσ εκπρόσωπος έθεσε θέματα και έτσι αναγκάστηκε θες βράdis το delta edition Θέλω να σας πω ότι με μεγάλη κατάπτυξη ακούω ε, τις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και αυτά που λέτε στο βελτίο σας, διότι ουδής νέος φόρος σχεδιάζεται να επιβληθεί στα κίνητα. Βγάλαμε μια ανακοίνωση εχθές που φαίνεται ότι, ότι την έχουν Δεν σκοπεύουμε να τα βάλουμε εκείνητα... νέους φόρους. Yeah. Ό,τι έσοδα παίρναμε, τόσα σκοπεύουμε να παίρνουμε. Ούτε ένα ευρώ περισσότερο. <σχει> Μπράβο! Κύριε Γεωργιάδη! Κοράνι, κοράνι, μουσουλμάνι, κόψει κεφάλι! Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι εδώ τηλεόραση κύριε όμως. Κύριε. Εδώ είναι Βουλή! Κύριε Γεωργιάδη, αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόκτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνυς, φιλένια, γαλοπούλα, γεμισθή. Εντάξει κύριε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι εδώ τηλεόραση κύριε όμως. Εδώ είναι βουλή. We'll Διότι ουδής νέος φόρος σχεδιάζεται να επιβληθεί στα κίνητα. Σε ευχαριστώ βαναγέρον. η βία πρέπει να καταδικάζεται στην οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και η ψυχολογική βία. Αυτή είναι η άποψη Άρης Πηλιωτόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα της Ακροάτριας Σοφίας Ροδίτη που έστειλε ένα ωραίο μήνυμα και νομίζω δίνει μια απάντηση όλα αυτά. Η βία γενητά από το κράτος. Χωρίς κρατική βία ο λαός δεν είναι τρελός, να βaraίω ότι βρή μπροστάτου. Όταν πινάμε εξετείας του κράτους, όταν δεν έχουμε ρωκάματο, μέλλον, αυτό είναι βία και δεν θα τους κανομίνησι, 3 στελίες. Θα είπε με κάθε μέσο τη ζωή μου και τον βεδιών μου. Ευχαριστώ. 3 στελίες. Και μήπως ευχαριστούμε, κυρία Ροδίτη Σοφία. Υπάρχουν πραγματικά αυτά τα μινίματα. Δεν υπάρχει ένας James Paris να γυρίσουμε το δράμα του Vroutsitenias από το Break στο Roupel. λέει ο Bambis, το επεισόδιο γνωστός γιατί έχουν άλλες δူλίες στο ρακι, μινούν τον Dreamy και ζητάνε τη φυλάκιση του ፕሮ της ΕΣΕ azi di So και τις γραμματέως της ΕΣΕ για την απεργία που έχει κυρίξιν δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα λόγω απέλη απολίσεων. Άλλοι καλή συνάδρες, άλλο η Κίμα αποχώρησε από το ραδιόφωνο τη φορά. Ε, να βάρθουμε στο μας τα δικά μας, ε, Άρης Πιλιωτόπουλος βεβαίως, του ζήτησε η Πανίδου να τοποθετηθεί για τη μείωση, ενδεχόμενη μείωση, του μισθού αποζημίουσης των βουλευτών. Και είχε μια ωραία απάντηση. Το περιμένει από ελληνικός λαός, σε συμβολικό επίπεδο τουλάχιστον, να υποστείτε και εσείς τέτοιες μειώσεις. Έχουμε... Και σταφορολόγητός Λέσαι σας και στις αποδοχές σας. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν ανοίγεται ποτέ τ κ. Τσαφανίδου, και δεν θα το κάνουν συνειδητά. Δεν θα μπω σε μια συζήτηση, η οποία μπορεί να χαϊδέψει αυτοία πάρα πολλών, και ειδικά των πολιτών που θέλουν να δουν αίμα και θυσίες από ένα πολιτικό σύστημα. Μη λέτε λέξη αίμα. Αίμα και θυσίες από ένα πολιτικό σύστημα, ξέρω πολύ καλά τη λέω. Από Απόδοση δικαιοσύνης θέλει. Αίμα mm. και θυσίες από ένα πολιτικό σύστημα. Mm. Όμως, απ' την άλλη πλατελευρά είμαι αυτούς που πιστεύουν ότι η δ Εγώ συμφωνώ με τον Άρη Σπυλιωτόπουλο να κάνουνe κι άλλες περικοπές αν ήinen μεταχρήματα μας, να υπάρχει ο Άρης Σπυλιωτόπουλος, η αισθητική του, η πολιτική του άποψη, γενικότερα η παρουσία του στο Κινοβούλιο, στο Δημόσιο βήμα, στο Δημόσιο λόγο. Νομίζω αξίζουν κι άλλες περικοπές, δεν θα έχει αντίρρηση κανένας Έλληνας για τον Άρη, γεμε্রিকώς ακόμα, η δημοκρατία να έχει κόστος. Έτσι αξίζει η δημοκρατία με τέτοιες παρουσίες πολιτικές, καθαρές, περιπιμένες σε κουράτες, να τα λένε τα πράγματα όπως πρέπει και να ενδιαφέρονται κυρίως, κυρίως και πάνω απ' όλα για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Είναι αξία ανεκτήμητη όλη αυτή η διαδικασία και δεν μπορεί να αποτιμηθεί με 100-200.000-1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κύριος Τρουνάρας ανακούει κάποιος από το Υπουργείο. Είναι ένας ωραίος λόγος, φόρος υπέρ ε, βουλευτών, διότι η δημοκρατία έχει κόστος. <Τοχε> Εσύ που είσαι μέσα πράγματα και εγώ έχω καλό βιογραφικό. Μήπως να βοηθώ σκηνοθέτη εκεί μέσα να βοηθώ στο Εργασίας, αυτός ο Βρούτσης. Μπα, κασκαντέρθει αλήθει πιο πολύ. Θε φέλε; Κασκαδέρ. Να κάνεις αυτός το σεχτίψαν διαδιλόγες του πάμε γετήρια. Τι να θυμίζεις; Τα χαματόμενος γετήρια πέ... να σου κάνουν κάρφωση μια πόρτα αυτή mia και να viene απ την άλλη. Αφού οι διαδιλόγες του πάμε όλοι cứ μουνόντι excusedes δεν ρε φίλε το ας βarroλογούμε. δυνατόν ποτέ τα παιδιά τους. Ξιδέρνουνε ή σπάσουν την πόρτα στην πλατι κνίτες. Είδες πως σπάσουν την πόρτα στην πλατι μπάτσι, που θα βουνε μετά για να στήσουν τους κινικό. Τι σε λιάζεις; Εσύ είσαι εκεί για να φας το ξύλο. Γι αυτό θα πληρωθείς. Λίπω, πρώτα-πρώτα στη το πάμε, γιατί δίχηκε με εκπροσώπιση ο σεργαζόμενος, που δίνει χρόνια, σιντάξεις. Τι σου τυχεκέस εσένα; Πέ τη ούτε με ρουσφέτη θα βγώσεις τη σιντάкси όταν Ποια η ΓΕΣΕΕ, δεν πιστεύω. έχει διαλυθεί η γεσέ, υπάρχει ακόμα Αμούντε Η υπάρχει και πέρα από τα γραφεία Όχι Δηλαδή είναι, όχι είναι κάτι εκτός του Μα... κτιρίου Δηλαδή έχω δει ένα κτίριο που λέει Δε θα... Αυτό δεν είναι Ένα κτίριο που λέγεται ΓΕΣΕ είναι και κάτι άλλο ΓΕΣΕ, δεν έχω πάρει χαμπάρι υο πλέγετε για σε και ένα άλλο που λέγετε παραμάγαζο αδέφι το οποίο προχθές Αυτά αυτά πέρα ποκτίρια δεν κάτι άλλο Όχι δεν είναι κάτι άλλο μόνο που βγénουν και μας λένε είστε διασπαστές εσείς γιατί πάτε κάντρατη να δω δική κάντρατη γεια σε πια κάνεις γεια σε εκεί αδέφι προχθές όταν μας σεφτέλεις έτσι δεν το καταλαβένο bravo λοιπόν stop πάμε Ακόμα το Σμερνήικο βιάχσου τώρα εκεί η رأπετρα αχα Ελέ η λεοφρανία νενε ακούτο θείο είναι πολύ σκινητικός πολύ δυναμικός η νοφρανία δεν είναι μονογαβαλές και νομίζεις δεν υποφέρει σε καφενές να οस्फάφει όπως καταλαβάνεις αυτό το θοφινάπι ο θύμιος κατά μεταφές παρές θύλιστου έτσι σε αντικρούσεις σημαίνει ότι το πρώیمو συνέβει με μια μια έτσι τύπου ουβέντα και μετά που βάζει να πει το αντίθετο αθούμες logic μπα... mm. το δύο Εσύ εγώ θα ήθελα να πω Το, το πάμε Δεν απολογήθηκε ποτέ, σε αυτά που λέει ο Θήμιος. Δεν έχω βέβαια, δεν θέλω να ρωθεί σαν την παράθεση. Αλλά αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε, να πούμε τα ψέματα και οι προβοκάτσεις που ήταν και που ζητούσαμε, γιατί είμαι στέλεχος του πάμε, να δείξουμε το βίντεο. Να δείξουμε το βίντεο, αν κάναμε ζημιές, και βεβαίως πρέπει όχι να κάνουμε ζημιές άμα χρειάζεται. αλλά να δείξουμε το μέγεθος προβοκάτσιας. Και βεβαίως να θυμηθούμε πως κάποιοι συνε και πώς στέκονται τα θελέχη και οι κομμουνιστές απέναντι στους δημοσιογράφους. Και να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το ΠΑΝΕ και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς την καταστολή και να μιλήσω για το χώρο που βρίσκομαι από τη ζώνη όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι. Αυτά φίλε. Λίπω να αποστέλεμε σχετικά με τα χρεσινά τα προςεινά στο υπουργείο με το πάμε. Ναι. Λίπω να φωτογραφίσεις ιδές που ναι, από τις από τις καταστροφές τον ακρέον τον τραβώ κον το πάμε στο υπουργείο. Ναι. Και αυτός ο καλόγερος που πρωταγωνιστής στις φωτογραφίες. Πώς ο ψώνιο είναι; Τη μια ώρθες μού στη βιβλιοθήκη. την, την, την πολυθρόνα. Ήλεος δηλαδή. Τι βρίσκουνε με τα δημοσιότητας. Ναι, ε, άμα σκεφτείς και τον Άρων επάνω στο αγιορόρος του που παγε τα λεφτά Εγινε, εγώ έχω μου الدراδίες, πασελε μια γλάστρα καιes pasan que κάποιe κα régleso γραφείο του Vrucci. Τα δικά μας τα πουσαν τα θεμέρα προς τους... αυτές αυτούς. Μπορείτε να με πείτε πρέπει να κάνουμε; Τα δικά σου α... δεν είναι δημοσε περιουσία. Δεν εγώ ήθελα δημόσια. στο γραφείο του Vrucci να υπάρχει μια γλάστρα. Γιατί οι παμίδες αφού χωρίς σε να σπασουν τη γλάστρα. Πότε θα θυρώρανε; Εγώ αυτή τη γλάστρα στο γραφείο του Vrucci Το μηχάνημα που κόλλησε Έτρωγε τούρτα για τα γενέθλια του ενικού Σήμερα το site το νεότερο Απόκτημα εδώ του ομίλου, το μωρό Έχει γενέθλια, κλείνει τον, ένα, κλείνει τον ένα χρόνο, αν μπείτε στο site, εγώ μπήκα το πρωί, τρόμαξα όλα κόκκινα, λέω μπήκαν και εκεί οι κομμουνιστές, όχι, ήταν το χρώμα του site, με κερά και με πυροτεχνήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, Ανα τα χιλιάσει. Θα έχει καλό μέλλον το μωρό που λέγεται nicos.gr, διότι έχει και μαμάδες που το θυλάζουνε, είναι ο νυφλής και ο παγάνης, οπότε τροφαντές και οι δύο, θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά ευχές για ό,τι και μια ανακοίνωση ε, το βιβλίο το καινούργιο του Γιάννη Ξανθούλη ο γιος του δάσκαλου παρουσιάζεται σήμερα στο βιβλιοπωλείο Απρόβλεπτο που είναι στην Ηλιούπολη γι' αυτό κάνουμε και την ανακοίνωση σήμερα το βράδυ 1 Φεβρουαρίου 8.30 ώρα στο χώρο του βιβλιοπωλείου Ρήγα Φεραίο 25 στην κεντρική πλατεία εκεί κοντά όποιος ενδιαφέρεται ο πολυγραφότατος και πολυτάλλαντος και πάρα πολλά πολλά, Πόταν λεμε πάμε ενούμε αθώς τους ανθρώπους που κάνανε την ομόνια ε, συγκεντρώσεις ανεβένανε στο σύνταγμα και μετά خانόδυσαν προς την έξοδο της συγκρού ενώ οι άλλοι μένανε και διαμαρτιρόντουσαν στο σύνταγμα ναι. αυτό το πάμε σι Τώρα ξυπνήσανε και θέλουνε δυναμισμό αυτοί; Τι να υπομөр είναι ήτανε βάλει αφήπνισε okay. Φιόργα; Οκεί. Κάση... Γύραναν αναπολεί, ήκανε βάλει κυττίρι, πάλι... αλλά δεν τύπισε, και βάλανε αναπολεί, το κατάλαβα. Τι afti to so giro den idane mazimas. Ke ischisen ti enosi malon toda fa palisfti. Eis to kafeno stis chronos toutora, signomi. Ei, gimela. Ines anto sex, ladin dai ke kalan pre na teliosune ke dio mazi? To kane stora. Mori o enos na teliosi kin ti hora ke o alos me tada mori na teliosi monos. Kala oli mazi ine diaforetiko. Ine diaforetiko symfono. Sex. Ala teles padu mori Εξαποστολής, <Δυξελίδε> κατερά. Λέγομε, λέγομε δέδες Φίρος. Δεν ήχοιμαι ίσως μεγάλο αυτό, αλλά έκανε μια ανακήνωση προηγούμενα ο, ο συνάδελφος του ραδιοφώνου, και είπε για ένα περιστατικό που έγινε χθες αςούμε στα κανάλια, που ήπαν την ανακήνωση αυτή για τη με τη Μαρθί. Ναι, που ήπαν την миση. ελπίζω να αγνορείς, αςούμε, κι ίσως μην κοιτάλε καλό, γιατί δεν άκουσαν αναφερθεί. Εγώ τυχία για ήδη την απουσία όλη την ανακίνωση. Όποτε τη στο κρατικό κανάλι ακούστηκε αυτό ολοκληเรνά η Στο κρατικό oh, μπορεί ακούστα. να ακούστηκε, στο φιλοκρατικό; όχι. Ναι, ναι, ναι, κι εγώ υποθέτω αν καλό να να υποθέγω να ακούω κι κατιcos μηδα, μηδα μη δεν ήσυχα τα μέσα, αφού γιατίνά δικέως, βέρε. Γιατί κι εγώ ας όνε κάπως έξι μήது. Θέλω να προσταθώ να ακούω πάντα πόλης. Πολλές... Φαντάζομαι βέβαια <laughs> στην ένα <laughs> <laughs> <laughs> Αλλά πέρα τη, με το πάμε σήμερα εδώ που κουβέντιαζε ο κόσμος δεν πιστεύει από όλα αυτά τα ψέματα που λέει ο, ο Βρούτσις ότι σπάσαν και κάνανε. Μα τι σπάσαν μόνοι τους. Ναι, ρε, δηλαδή σπάσαν ναι. μόνοι τους τα γραφεία τους Τι τους περάσατε μου, Τα σπάσαν μόνοι τους Ναι Ναι και είδεσαι χθες το βράδυ αυτός ο τύπος Το Sky εκεί αυτό το νόμιμο κανάλι Που ζήτε για αν κάμερες και τέτοια Άστο Και κάτι άλλο ρε παιδί μου Ο νόμος για τον Γεωργιάδη δεν θα εφαρμοστεί Να τον πάρει ο Μπόγιας, Να του κάνει ευθανασία να τελειώνουμε Η απωσά τώρα ότι αναβλήθηκε leiy. Είδε ότι τον 36 τον Άκου πράματα, né, τι είπε. Γιατί leiy δεν ή δεν παρασάστηκε κατηγορίας. Mm. Και σκέφτημε τώρα τα τα βγήκανε τρυφιάνος. Σε τρυφιάνος. Δεν δίκινα. Τουιάφα να... κάνει ο άνθρωπος. Κανένα εργαζόμενος μπορείς να πεις. Γιατί εργαζόμενες είναι κι αυτοί. Α κατάσχεβάσουν θα πάρει καμιά λεφτά να κάνει सिग्κρημένη Θα του δώσουν κι η απλή λογική που θα πρέπει να τυsinhει πει κι όλα φιαφκλήσε απ' του βουλόσ ταυτόματα το κουκουέ. Άμα μας δεθούνες λίγα τετραγωνικά 35 άνθρωποι που ανέβηκαν να διαμαρτυρήσουν, κι αν έχουνε κι 30 που ਨੇ περιπου δύο διμυρίες που ανέβηκανε. Μόνο απο το συνωστισμό κι απ τα συκίματα, λογικό είναι να πέσουνε κι 522 για να σπάσει και μισή πόρτα. Αυτό έπεσε πάντως, πiqué μια τελική ιστορία, ούτε βίντεο ούτε τίποτα πάνων μεγαλοενγκεφάλο. Σατου σήκρωμα την πργο. Δεν είναι ότι φοράει το σάτομα, είναι φιάγμερο για τον εγκεφαλό afton. Ή τον εγκεφαλό του, του, τον του προ προκάτου Χούτου, τον εγκεφαλό του προπροκάτοχου, ξες έχουν περάσει αποκι Πános Παναγιώτοπουλος, Ανανταλάρα, Γεράσιμος Γιακουμάτος, ξέρεις. Αυτή, γάμο, το, Ο ένας κα πίσω από τον άλλον. Πίσω απ τον άλλον. Α, κι η γυναικα του Αρσένιξ, έχασα. Δεν χειρόντο κομmunisko κομα αυτός αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς, γίνεται πιο δυναμικό. Και δεν χειρόντο καν κόσμος να παρακολουθεί, είναι η δημοσγιατεία απλά μας παρακολουθεί. Εδώ το παραέκ που εμείς γίνε για κανά καλαμπούριση και μια τηλεφωνική σοτάκα. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι ούτε μέλος του Διποτά, είχα βρει το 2010, σε μια πανελληνική συγκέντρωση του Γκουγκούε, με πάνω από 200.000 ανθρώπους που τις είχε κατεβάσει 200.000 κόσμο για περίπατο και τους κατεβάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμούν τη δύναμη ας και, και ας είναι και 4,5 και 2,5% Εγώ μια έκτακτη δίψα απόvarthetaες reportage πως λέμε έκρηξη στην Άγκυρα, η η μαρο λεονάρδο δεν μας δίνει ακριβώς έχει γίνε. Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοτονίας έξω από την αμερικανική πρεσβυέ στην Άγκυρα. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για θύματα, αν και περναν περιπολικά αυτή τη στιγμή έχουμε πυκνό καπνό και επιθανόλογητε ότι υπάρχουν θύματα, τουλάχιστον τραυματίες. Α, πάντως τα तुρκικά Θασημε τα δέδηνα η επίθεση αυτοκτονίας. Στο Reuters που έχει μεταδοθεί στηνίδηση, μιλά για πλάγια Είναι πολύ νομίζουμε σε λύγιο κι στο μαγαζί του American και στην Τουρκία, έτσι στην άγκυρα. Στην, Τουρκία, στην άγκυρα. Σε κτίριο κι τα λοιπά αλλά σε μια εποχή που έχει Christmas, εκείλεξια το Κουρδικό, αν υποθέσουμε τη σχετίζεται με αυτό. Θα δέβουμε τις επόμενες ώρες και σίγουρα θα ακούμε περισσότερα ουδέποτε ούτε εντός επιτροπής ούτε εκτός ή ουσδήποτε βουλευτής εξέφρασε απειλές περισωματικής βίας προς την κυρία Κωνσταντοπούλου όπως μπορεί να διαβεβαιώσουν και τα πρακτικά. Δεύτερον, εάν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου φοβάται και γι' αυτό δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της, προσωπικά με το κορμί μου να την Δεσμένω προσωπικά με το κορμί μου να την προστατεύσω Δεσμένω προσωπικά με το κορμί μου να την προστατεύσω αν θυελουμε να σας πούμε καλό σάββατο κυριακο μα αυτή την εικόνα το κορμεί του αδώνιδος να προστατεύει τη ζωή κοσαντοπουλότ καλήτροనికి ίδια στην επιτροπή για αυτός πανεχέργες πανεκέφαλη θα πεθάνω πονγκεφαλικό και ταλίδα ακολουθούν παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε παρασκευή αμέσως μετά αγιανής papadopoulos μαγαζίνο και στις 3.5 λιάνα κανέλι για σας τώρα πού οι Τι; Τοντάκι το βαπάντρα αυτό το Pando Pro. Έλα, βοσλάκι. Έλα. Έλα, πρέπει να θυμηθούμε το τηλέφωνο μας το να ξεφορτώσεις κάποιες βίντεοes που ψάχνεις κάποιες παλικάρια κάρδια. I Pando Pro. για την παρασκήβη, ίσως αρχηγός. Γραφείο πού λέγετε; Έ, καλημέρα. Καλημέρα. Το γραφείο της Κυρίας Μπατζελί; Καλημέρα, προς. καλημέρα. Ο Τάκης ο Παπάτζας είμαι από την Bandoproc. Πρόκα καρφί με τις πρόκες. Ναι. Ε, πíramας να εννοείθουμε με την Κυράκα την Μπατζελί; Από ποιο μπλόκο ξεκινάω; Ήμασες στο τηλέφωνο να αφές δεν ξέρω το α, τι να κάνουμε. Μισώλεφτα κι θα κρατήσω αυτές τις ιχίες σας. Για πείτε μου, πείτε δεν μου. Δεν είναι σας... εκεί; ε, εδώ είναι. Πείτε μου λίγο το όνομά σας. Ο Τάκης ο Παπάτζας πάnto Πάντο προκ. Προκ θέλετε; Πρόκα φα... καρφί, πρόκα Να συνηθίζουμε με την κερακατίνα την Bajelée. Απτά μπλόκα, πια μπλόκα να ξεκινήσουμε. Έχω μαζέψει δοπέρα την ομάδα Κρούσης. Τους έχω εφοδιάσει με πρόκα. Ναι, ναι, πώς ξεκινάμε; Μισό Για λεπτό να... θα περιμένω. Για περιμένετε λίγο. Περιμένω. Περιμένε... Νέμε να κουτέμε μήπως η π... Πατέταγης Παπάτζας από Παντοπρόκ και μωίδα τα ποπιά μπλόκα θα ξεκινήσετε έτσι μπλόκα ξεκινάμε γιατί σας λέω εχω μαζεύψει εδώ την ομάδα Κρούσης τους ναι. έχω εφοδιάσει με πρόκα καρφή να πάμε την ήτα να τρπίσουμε τα λάστιχα να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους ναι, αγρότες Ναι ναι ναι ναι Πώς θα ναι. κρατήσει Επείτε μου, μου τηλέφωνο επικινώνιας και θα, θα σας πάρω Μας σας με. πω μια κινητό γιατί 352. Ο Τάκης ο Παπατζάς από την BatoRock. Θα θέλα να μιλήσω και με την Γερακατίνη, την Βατζελί που έχουμε και εγνωριμία, παλλιάప్తి Φθιώτιδα. Σας έχετε μιλήσει εσύ με την κ. Πυργό Καθολού. Έχουμε εγνωριμία μια φορά αυτή Φθιώτιδα oh. παλλιάκη. Θέλω τώρα να να να συnoηθώ μας, γιατί συντοπίτηση μετι ψυφοφόρος να επιχειρήσετε. Να θα... όπου μπορώ να βοηθήσω και εγώ να πάω να τριπίσω με την Νε μακουτέ. Ναι, παρακαλώ. Λίπον, εντάξει, εγώ κινείε παπάτζα θα το συζητήσω επειδή σε εσείς έχετε στη μικρή ηγούργος δεν βούνατε διακόψω. Είτε με τα χαρούτες μιλάνε; ε, είναι σε εσείς σκέψη. Εντάξει. Μην τώρα πونه μιλάνε με την ηγούργο πάω τώρα πونάδια Ή... τα τρακτέρ λοιπόν, να βγεις τώρα. Εβούητε, δεν είναι με ηγούργο, όχι, όχι, Δεν είναι. Εγώ θα τα κρατήσω τα στηχεία θα σας καλέσω Αποστόλη, μισό λεπτό, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αποστόλη, τι έγινε? Έλα ασφουμιά αφιέρωση για την Παρασκευή, δεν θέλω τίποτα. Λέγε. Ε, θέλω να μου βάλεις αυτή που προϋπατούσε τον Παπανδρέου στην Κοζάνη. Πού ήταν στην Κοζάνη και έλεγε... Στην Καστοριά, το Λεβέντη μας, τον Γιώργο Παπανδρέου. Τα καλασορίζουμε, τα καλασορίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. <στοριά> Καστοριά τον υποδέχεται δ Αποσχύγεις ερα παπανδρέου. Όλη η μύση να θαφτεύμε τις επιδες μας για μια δίκη η κοινωνία. Οχ οχ οχ. Ναι. Αποστολή. Εγώ. Τι είναι, ε; Όχιλα. Αποστολή 5 φορές παίραει το σύκロスες. Μωλ σε πيري γόμενα το σύκロスες. Ναι. <laughs> Να σου πω κάτι ρε Αποστόλη Διάβαζα πέρα την επιστολή Μαζιώτη Και καρφώδικα εδώ που λέει Ποτέ δεν αρνήθηκα τη δράση μου μπροστά στον εχθρό Οι κατηγορίες για τον ΕΑ είναι πλέον ύψιστες τίτλος τιμής για μένα Άκου λοιπόν, με βάση αυτό θέλω να βάλεις για λίγο να παίξει την Παρασκευή παραγγελιά Αντάρτες πόλεων, πάνξερο μάνα, ok Ε, καλημέρα παίρνω πρώτη φορά από Χίο Αντώνης λέγομαι Βάλε μου σε παρακαλώ τον Άδων Γεωργιάδη Για εκείνα τα ωραία που λέει Αν γίνεται Βάλε μου ένα τραγούδι η κατάρα μου Να δίνει τη σκιά αφιερωμένο Στην τρικοματική κυβέρνηση Της Ελλάδος μας Κατάρα, την κατάρα του λαού Την έχουν όλοι αυτοί Θα καταθέσω γεωτροπολογία προσωπικά, όπου θα πρέπει Isaiah οι βρυγός οικονομικών της χώρας να ξεκινάει το επώνυμό του Αποστού και αντιλειώνσεις ας. <Τα> σε λό <μένα> να Τραμου να φέρνη τις σκιάσου και πιάτες να σεεδέρενουν σταδηράσου θο μαςσκτόσουν δλαδι Μ Μα συνήδηση εδεν είχες καταφαθός παάρδι κατραμου σας ευγαριστό σας ευγαριστό σας ευγαριστό καιδό αζ μόнах. Για Λάβα θα σοθεί, <σθέτσι> όσο κι αν <να> κρανιάζεται ορισμένη, <σθέτσι> την ελαφύ <να> κρατήσουμε ορθία <σθέτσι> και τα <θα> τιςόσουμε. <τη> Για <σθέτσι> ελαστική πως Θέλω για την Παρασκευή να μου βάλεις, λοιπόν, άκουσαι να μου βάλεις το διάλογο που είχες, αυτή την κολοχρυσαυγή της Αντικαριόλα, που λέγει για το ΕΑΜ και αυτά ήταν η Ελλάδα ένα μονακό. Θέλω μετά να βάλεις τον Άδωνη που λέει ότι η Ελλάδα είναι ένα πραγματικό μπουρδέλο και στο τέλος το να του λέει άχι στο διάλογη σύρα αποστολή. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι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 και στην Ελλάδα ο, ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας τι έχετε να πείτε, το, ο Βελουχιώτης ο μεγαλύτερος αλλητεράς Αυτό εσύ... που έχω να πω λοιπόν... είναι ότι μην πάρνετε κονσέρευτες στο σπίτι μην Έχει... κάνετε καμιά τρέλα μόνη άλλο, ο... αλλά ακόμα και να μην έχετε κάποια ας, μέρα γιατί φοβάτε Θα μπούμε εμείς με τις νεκόμα. κονσέρβες μην ανησυχείτε Ο Άννης Μεταξάς Ακούτε Ακούτε Ακούς Μαρίβη Σαυγίτσα Τα πέρνει χοντρά και σίγουρα αυτός ο εν λόγω νημοσιογράφος είναι διαπλεκόμενος Και σίγουρα μεν σε δίλα τόση Θα μας μιλήσει για το ΑΜ Το μεγάλο παρκίνωμα του ελληνικού κράτους ΑΜΑΜΑΜΑΜ δεν θα έρθουν με τα κονσέρβο κούρφια μέσα a su carro do lariki con boloi ai sektir apodohamo oles podiko farma con to proi podiko farmako checdenia e maso diala apodera toles to teu broto staling che me niheta mena sus tres horas que na cafes que te mo can tres tetes me la por mia yo siento carquina mas ta diatano ya andeni pirche to ea i ela ta saitan en a monaco i maste era pragmatico burdelo ai Κοίτα με αφορμή τα γεγονότα που το ΠΑΜΕ για αύριο. Σου δίνω δύο επιλογές. βάλεις το παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. θα βάλεις το ΛΑΕΜΙΣ και δεις άλλο το κεφάλι. Εκεί σου η επιλογή. Ένα απ' τα δύο όμως έτσι. Δεν έχω άλλη. Είναι <laughs> δύο. Εγώ που θέλω να βάλω το είμαι καλά, περνάω μια χαρά, θέλω να του πεις <σομίως> ψέματα, <σομίως> δεν, δεν μπορώ. Αποστόλου δεν περνάει κανένας μια χαρά. Φοβισμένη είναι. Είπα <σομίως> να βάλω ένα φιλοκυβερνητικό. <σομίως> βάλω τι θες, <σομίως>